Είς. Έλα. Έλα να τα περισάκου και τα λοιπά. Σακώδε, και Πέρα από το τι είναι Καφρίλα, δεν το συζητάμε. Εγώ... Ποιο είναι Καφρίλα. Η Καφρίλα το να προτρέπει συναλλές σάκους και τα λοιπά να μπουν μέσα δύο, τρει Έλα να... σε παρακαλώ να... που είναι Καφρίλα τώρα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που τώρα, αυτή τη στιγμή, ο φίλο σου μέσα. Αλλά όταν του δει το άλοθη να υπερασπιστούν τη σωματική του ακαιρεότητα, θεωρώ ότι παίζει το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Αλλά επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο και με την καθρίλα του και με αυτά που λέει, πραγματικά και είναι εγκληματικά αυτά που λέει, δεν μπορεί με τέτοιου είδου να τον κάνει καλά. Τώρα, εγώ άλλο ήθελα να σου πω. Γιατί κάθε πέμπτη, λοιπόν, παρατηρώ τα τρικάκια που πετάνε κάπου στα πανεπιστήμια εκεί πέρα, τα κουρμούσλα των αρχικών, που λένε να πεθάνει και κανένα μπάτσο. Δηλαδή αυτό δεν είναι πίστη καθ Δηλαδή, η λογική ότι όπω πέθανε ο μπάτσο με την φωτοβολίδα, να πεθάνει για να μα πει. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα να βάλουμε εμεί τα κουμπορία να βαρέσουμε του βάσου γιατί αυτή η μπάτση παίζουν το ρόλο που ξέρουμε τι κάνει τι διαδηλώσει και βαράει τον κόσμο στο φαγό. Βγαίνει που θα είναι άκρη αυτό, αν έρθει αυτή τη στιγμή, εννοείται αυτό θα είναι το μακρύ χέρι του συστήματο, ενώ ότι θα την πληρώσουμε όταν έρχεται η στιγμή να ξεκινήσει πραγματικά κόσμου. Αλλά αυτή η λογική του πάρε το όπλο, ρίξε μια μολότα που δείξει σε ευθεία βολή κόντο και να μπάτσο είναι νομίζω καφύλα και νομίζω τα είναι το σύστημα αυτό και συμπληρώνει. Υποποιεί τον κόσμο, αποστολή Έλα, αποστολά Έλα. Να σε ρωτήσω. Όποιο δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Σε ποιά ζυγαριά μπαίνει. Η ιδεολογία λέει ότι στην φύση όποιο δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Ποιά ζυγαριά μπαίνει. Τον ε, συγνώμη, νο, ε, των φασιστών. Ε, συγγνώμη, εννοώ των δημοκρατών. Α, ναι, ναι. Δηλαδή με τον βλάχο δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Δεν προσαρμόστηκε. Μπήκε σε σακό. Ο βλάχος. Όχι. Εμεί μπήκαμε. Εμεί όχι. Εμεί σε γύψο μόνο. Να, ο γύψο δεν όχι. είναι το πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή και του δημοσιογράφου τη. Ο σάκο είναι το πρόβλημα. Αποστολή! Έλα! Έρθει μια ερώτηση, έρθει, γιατί δεν είμαι σίγουρο βασικά. Ωραία. Όταν λέει ο Μητσοτάκη ότι θα αξίσει τον πάτο των αγροτών, τι εννοεί? Ή δεν το έχω καταλάβει καλά. Καλά το καταλάβει. Καλά το έχω καταλάβει, Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα θετικό πρόσωπο στα δημοσιοοικονομικά, θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Αγρότε, καταλάβετε το. Το δικό σα πάντα το λέει. Δεν λέει άλλον. Εντάξει, και το δικό μας μαζί. Καλά, το δικό μα, οκ, okay. εντάξει, το συζητώ. Σκοτώνει κάποιον που έχει ψηφίσει το μνημόνιο και έχει ανοίξει το δρόμο στι πολυεθνικέ και στα φαντ να του παίρνει το σπίτι του αλλονού, να τον μπλακώνουν οι μπάτσι κτλ. Και, και ο ίδιο έχει 122 σπίτια. Δεν τον βάζει στο σάκο αυτό, μην τον το σκοτώνει. Το στα σπίτια και βάζει μέσα του ανθρώπου αυτού. Να είναι αλήσει. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Απλή. Και όχι σωστά το φάρο. Ο Μουτσοτάκη είναι φάρο λέει. Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκο Μουτσοτάκη έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων. Ο και ο Χατζηδάκη βγήκε και είπε ότι έχουμε μέσα, λέει και πάει καλά η οικονομία. Το πράγμα Πάει καλά στο επίπεδο των εσόδων. Και γιατί πάει καλά στο γιατί επίπεδο των, των εσόδων. Ακριβώ. Γιατί, γιατί πάει καλά η οικονομία. Καταπληκτικό. Καταρχήν, από πού προέρχονται αυτά τα έσοδα. Γιατί άμα αφορολογήσει όλου του Έλληνε και του κόψει την τάξη και τα δίαιτα, το κράτο θα έχει έσοδα. Έχει έσοδα το κράτο και δεν έχουν έσοδα οι πολίτε που ζουν σε αυτό το κράτο. Και άμα βαφτίζει και το ξεπούλημα τη Ελλάδα. Τι να του κάνει εμάς... πολίτε. Οι πολίτε ξαναγίνονται. Τα κράτη δεν ξαναφτιάχνονται. Όπω και τα δάση ξαναγίνονται. Και δήλωση του Με το τάκι. Οι ανεμοκινήτε και... δεν ξαναγίνονται. Τα δάση ξαναγίνονται. Λέ, τα άμα γεννημένη. χαλάσει μια ανομογεννήτρια Το ξέσου δεν ξαναφτιάχνεται Θα μείνει εκεί πάνε. χαλασμένη, καημένη φίλε, Με ό,τι ρίπαν, εντάξει Αλλά τα βλέπεις, η ανομογεννήτρια δεν ξαναγίνεται Το δέντρο Λέ, άμα καίθαξε θα ξαναβγεί Τη τραπετσόνα δεν έχουμε ζωή άμα χαλάσει Τα ξέρω αυτά, άσε και τα στεφάνια Λέ. και όλα Ελύς Κι είμαστε Καλησπέρα. Θα πάρει και πάλι λίγο για τη Βίλα Άλεξ. Ναι, ποια Βίλα? Τη η μεγάλη που είναι στην Εύα, στον Αγιώργη, Βίλα Άλεξ. Ναι. Ε, απλά επειδή είχαμε πέρυσι το είχαμε κλείσει με τον Μπούγγι, μα είχε μια κυρία που είχαμε μιλήσει. Αν θέλουμε ξανά να είναι καλύτερα από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο. Το καλύτερα από το τηλέφωνο, ναι. Ωραία, τέλεια. Εμεί ενδιαφερόμαστε για 16 με 18 Μαρτίου. Δεν πιστεύω να είστε εκείνη η παρέα που είχε κάνει τα νόμαλα και βρήκαμε κάτι στον τοίχο κάτι αστρίλε. Όχι, εμεί είχα... είχαμε έρθει, έρθει τρει οικογένειε με παιδιά. Καλά, ναι, ξέρω αυτά με τα παιδιά που φύγανε μια βράδυ για τα παιδιά και μετά. Οι υπόλοιποι κάνα κάτι σουίγκερς, δεν είστε αυτοί Όχι, όχι, Παναγία, όχι Δεν ξέρω, καλά δεν είναι, η Παναγία δεν σώζει από τους είναι Ενημερώνω Ναι, ναι, όχι, ούτε καν, μην έχω καθόλου αυτό Εγώ όταν την νοικιάσω τη βίλα, αλλά δεν θέλω να δω Έχω κάνει ασπρίσματα στον τοίχο κανονικά Με Μπογιατζίο, δεν θέλω να δω λεκέδες Όχι, όχι. Τι Γιατί λέει, είχαν είχο. έρθει κάτι προηγούμενοι και είχε στου καναπέδε, είχε στου τοίχου, είχε ε, στο χαλάκι τη πόρτα εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Oh, δεν μου τα κατάλαβαν. Τα έχετε καθαρίσει, ελπίζω. <laughs> τα έχω καθαρίσει. Είχε <laughs> στο πλυντήριο πιάτων, είχε για κάποιο λόγο παστρικέ ήταν όλε. Ξέρω εγώ. <laughs> όχι, φανάγγελα μου. Τέλο πάντων, βεβαίω για πότε ενδιαφέρεστε. 16 με 18 Μαρτίου, επειδή είναι καθαρά Δευτέρα. Έτσι, το... και αυτοί για καθαρά <laughs> δευτέρα, <laughs> δευτέρα το ξεκινήσαν, αλλά δεν καθαρίσανε καλά. Την καναβρώμικη. Τέλο <laughs> πάντων. Αυτό ήθελα να δω σε τιμή, Υπάρχει διαθεσιμότητα καταρχήν. Υπάρχει διαθεσιμότητα. Έχει τα ίδια λεφτά με πέρσι. Είμαστε 600 ευρώ τη βραδιά. Τη βραδιά. Τάκ, δεν Ανατίμηση. Πληθωρισμό, συγνώμη. Ναι, γιατί τώρα έχει και αξιόλογα ευρήματα στου τοίχου από του προηγούμενου. Είναι ιστορικό το μνημείο. Α, έχει πάρει αξία σφα. Βέβαια. Λίγο πληθωρισμό, <laughs> λίγο των προηγούμενο να πούμε τα <laughs> καταλάβατε. <laughs> <laughs> Κατάλαβα. Όχι, εμεί είχαμε 400 τη βραδιά πέρυσι. 500. 300. 300, ναι. Ωραία, να κάνουμε κάτι καλύτερο να το πάω το 400. Δηλαδή για τι δύο μέρε 8. 8. 8, 8, 8. Τι να κάνουμε, τόσοι άνθρωποι θα μειντάμε, το μοιράζε, τι θα σου φανεί τίποτα. Ναι. δύο οικογένειες δε ωραία εντάξει το για συζητήστε το συζητήστε το αυτό. και να δείτε πάρτε και κανένα χάπη τίποτα έκανα αντικούκου δεν θέλω πάλι τα ίδια <χαλί> ναι, εντάξει <χαλίως> έγινε έλα γεια καλημέρα ο Μαρκόνι. καλημέρα αυτό θέλατε καλημέρα χαίρομαι Εδώ, αδερφέ μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Ξεπέρνω, γιατί με αφορμή τα τελευταία τη επικαιρότητα. Πρώτον, τι μεγάλη πετυχία έχει αυτό ο Χρυσόχοδη στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη Προστασία Πολιτείου. Πολύ. Από την ημέρα που ανέλαβε, δεν έχει υπάρξει μορφή εγκλήματο που να μην την έχουμε ζήσει. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Κοίταξε, από την άλλη μεριά. αυτό θα δημιουργεί για να έχει να λέει ότι έκανε επιτυχίε. Αυτό, α, είσαι γνώση, πάντων. Μπράβο, χαίρομαι σε όλο τον δεύτερο, Θα βγάλει Είναι τώρα, ούτε... θα δει τώρα, με του πυρήνε φορτιά ξεκίνησε. Τώρα έχει και 17 Νο έβησα. Ανακάλυψε την πυρίτιδα. Το δεύτερο, ο άλλος αφού δεν τον περιποιηθήκαμε όπως του άξιζε το 41% τώρα το ξύλινε. Καλά να πάσουμε. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω την αρχή μου. Το τρίτο, <σ mit Therefore> έστειμουν εγώ στη αυλία του πάνω του βλάχου και με το πέραστο νότσα του ρωτήσανε ούτε το σάκο. Μέσα σε ένα σάκο, Άκο, είναι Άκουσα απορρυμάτων γιατί για σκουπίδια πρόκειται. Δεν ξέρω να το καταλάβετε. Α, δεν είναι ό, η μεγατιά μέσα από στη μακρόνι σου. Όχι, ακριβώ. Από το πατάτε. Κάτι όλο το ενδιαφέρον. Τέλο πάνε. Mm. Πράγματη από κοινή εβία οδηγεί το μυαλό κάποιο σε άλλες εποχές. Στη μακρόν για παράδειγμα. Ναι, πολλά θέλω να πω. Κι ελληνεί να Το ξέρω ότι θες να πει πολλά, όμω δεν είναι Αντάσιο. ανάγκη να τα πει. Ποιο είναι. Αμίας... είναι Συμοσωδικά τα σχολιά σα, είστε σίγουρα συριζέο με πρόεδρο του Κασελάκη. Είναι μεταφορικό. Και σίγουρα συριζέο με πρόεδρο του Κασελάκη; Γιατί καίσμα ακούσει μόνο νερό. Τι ακούσει. Έσκω, τι μεταφορεξέ από μεταφορέ. Έσει το ήμουν μεταφορά που ξέρει να κάνει σε μεταφορά ιδεολογία και μεταφορά άποψη του λαού. Πρώτα να περμφανώ λίγο τώρα. Μεταφορά λαϊκή ετολή. Αυτό ξέρει να κάνει μόνο. Άσκη από το χάμον θα σακούσε κιλά. Αποστολή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νέκτη, Ρόδος Έναν Όπω είμαστε καλά, καλή εβδομάδα. Με υγεία, να είστε καλά γε, γερός και δυνατό. Τι θα κάνουμε με τι ΜΕΣ, διότι νομίζω ότι ξεκινάνε και κλείνουν τι παιδικέ ΜΕΣ. Είχαμε 6 συν μία αίθουσε χειρουργείου. Μέσα στον COVID ε, πήγαμε στι τρει αίθουσε, όπου από 6.500 το χρόνο φτάσαμε να κάνουμε τώρα 3% Και πλέον ε, με δύο αίθουσε το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει όσον αφορά το τακτικό του τμήμα. Είμαι... Είμαι τι τώρα, δεν χρειάζεται μέχρι, τη ζωή. Είναι αυτή η ζωή για να παραταθεί παίζουν αλήθεια. Ε, τώρα θα ε. δεν θα πω. πω εμά τώρα, βλέπει τώρα. Έχει τα παιδιά, τα παιδιά. Ποια παιδιά, ποια ποια τα παιδιά, παιδιά, έχουνε μέλλον τα παιδιά. Όχι. Η κυβέρνηση τα βλέπει αυτά, κοιτάει μπροστά και στα δείχνει. Okay. Δεν θέλει να το χωνέψετε. Σου λέει δεν έχει νόημα αυτή η ζωή με αυτού εκεί πάνω. Γιατί. Ναι, ναι, θα πρέπει να αλλά δεν Να Οι μεθ έχουν γαμίσει το το την πάλι πιάτσα. Πάλι. Οι μεθ χαλάνε την πιάτσα. Και δεν έχουμε μετά πόσα να πληρώνουμε του γέρου, τι συντάξει και τα αρχέ παιδιά που κουνιούνται. Λοιπόν, τέλο αυτά. Και τρεχαγίδευε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. ναι, ναι πάντως, για να είναι αυτό. παιδιά. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα γίνουν συνταξιούχοι. Τελειώνουμε νωρί με αυτέ τι παθογένειε του κράτου. Τα παιδιά είναι η βασική παθογένεια των κρατών. Των καπιταλιστικών κρατών. Λοιπόν, πιά το από την αρχή. Δε την αντιμετώπιση. Γεννιέται, ξεκινάει. Μπαίνουμε στη δυστυχία, στη φτώχεια. για να, πάντως, ναι, να, για να Αν έψει ένα διχίλιαρο το οποίο το άφηξε, Για να πα σε μια άθλια mm -hmm. παιδεία, Να πέσει στα χέρια mm -hmm. μια άθλιας υγεία, Για να βρεθεί mm -hmm. μετά σε μια άθλια ανεργία. Για να καταλήξει με μια άθλια σύνταξη. Άρα, μη σου κόψω από νωρί να τελειώνουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι αλλά. Ε? Όχι, ρε Αποστολή, πρέπει να αντισταθούμε, έτω, ρε Με κάποιον τρόπο. Το κολλημένο το, το φτιά... μυαλό σου είναι αυτό, το ξηράζω στο κεφάλι. Όχι, να σου πω κάτι. Έτσι έχω μάθει ότι χαλάει να το φτιάχνουμε. Και ότι αρχίζει ωραίο τελειώνουμε π Το ξέρουνε μόνο Κύριε, όμως υπάρχει περίπτωση εάν το ακούσουνε, να το μεταδώσω να μεταδώσουμε ότι δες υπάρχει κι δρόμος τρόπο Οκ, you, I hear you Έλα μου στ' Α, τι κάνουμε, όλα καλά Όλα καλά Όταν λέμε Ολλανδία εννοούμε Smart shop και τέτοια Coffee shop και food Altrava Tone, Fisatone Fisatou, But that's all it's gonna Από όλα, απ όλα, να περάσει η κατάδληψη. Τι να κάνω. Ah. Να κάνω μια στεναχωρή πρόβλεψη. Ναι, για πε. Με την άνοδο που έχουν τα φασιστοδεί στην Ευρώπη και θα μα κεβερνάνε όπω πάει για μερικά χρόνια, μερικού μήνε, ανάλογα το πόσο ο λαό αυτό θα ξυπνήσει και τα λοιπά. Δεν θα κάνουν πάλι τίποτα. Ακόμα και αυτά τα κατάπτυστα που λένε. Θα ξαναπέσουν, θα έχουμε πάλι μια περίοδο ύφεση. Τελειφώνω και πάλι από την αρχή. Αυτό που με στεναχωρεί και η ερώτηση βασικά είναι εκεί πέρα. Είναι ότι καταρχήν πόσου εσά από εμά θα μα πάρει μπάλα. Ενώ από εμά που αγαπάμε του ανθρώπου και δεν μισούμε τον διπλανό μα γιατί είναι πολύ απλά διαφορετικό από εμά. Εκεί ξεκινάνε okay. και όλα τα προβλήματά σας που αγαπάτε τους ανθρώπους, ε, εκεί. Οι άλλοι τα έχουν αυτά. Το θέμα είναι ότι το μίσους πουλάει αλλά... Δεν αγαπά τα σκότια τους, τέλος. Εύκολο. Το καταλαβαίνω. Ε, Κλείνω από την ερώτηση. Λοιπόν, πότε δεν υπάρξει ποτέ πάντως στο βαρέλι αυτό, αποστόλου μου, πότε. Χρειάζεται πάντως. <συλίξε> Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Yeah. Τι κάνει, πώ ζητά. Καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Να σου πω, φιλέ. Πάμε και γονόμαστε όπου υπάρχει έγκλημα σαν χώρα. Βλέπε Ουκρανία, βλέπε Γάζα, βλέπε Ερυθρά Θάλασσα. Θα συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εγώ θα προτείνω να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση αυτή τη επιχείρηση. Καλά... Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμεί μην είμαστε στην απέξω. Καλά, ναι, ποιο θα φταίει δηλαδή. Οι τρομοκράτε ή οι κακοί μουσουλμάνοι. Δεν το καταλάβει η κακή μας η τύχη και οι επιλογές μας